Κεφάλαιον ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 498, στήχη 1 στους 7, εκλογή των επτα διακονων 1. Κατά τα σημέρας δε ταύτας, ενώ εννοήφξαν ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι χριστιανοί που ήσαν από ξένα μέρη και ως εκ τούτου ήχονος γλώσσα των την ελληνικήν, ήρχισαν να αγωγίζουν εναντίον των εντοπίων Εβραίων χριστιανών που μίλουν την αραμαϊκή γλώσσα. Και γέρθησαν τα παράπονα αυτά, διότι οι γύρια των ελληνιστών και μη εντοπίων χριστιανών παρημελούνται κατά την καθημερινή περίθαλψη και υπηρεσία της διανομής τροφών και ελεημοσινών. 2. Κατόπιν τούτου λοιπόν οι δώδεκα απόστολοι, αφού συνεκάλεσαν το πλήθος των πιστευόντων εις Χριστών μαθητών, είπαν «Δεν μα φαίνεται σωστό να αφήσουμε νημί στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να υπηρετώμενης τραπέζας φαγητού 3. Εξετάσατε λοιπόν προσεκτικά αδελφοί και κλέξατε από εσάς του ιδίους επτά άνδρας οι οποίοι να έχουν καλήν από όλους μαρτυρίαν γεμάτους από Άγιον Πνεύμα και σύνεση, τους οποίους θα εγκαταστήσουμε για να διεξάγουν την αναγκαίαντα αυτήν υπηρεσίαν. 4. Εμεί δε θα φωσιωθόμεν και θα σκοληθόμεν αποκλειστικώς στην προσευχήν και στην διακονία του κηρύγματος. 5. Και η πρόταση σε αυτή των Αποστόλων εφάνει αριστεί εις το πλήθος της Εκκλησίας. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτων από πίστηνης των Χριστών και αποχαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τον Φίλιππον και τον Πρόχωρον και τον Ικάνωρα και τον Τίμονα και τον Παρμενάν και τον Νικόλαον ώστες υπήρξαν οι εξ εξαντιοχίας και προτού να πιστεύσεις στον Χριστόν είχε προσελκυστεί στον Ιουδαϊσμόν. 6 Αυτού του επτά παρουσίασαν ενώπιον των Αποστόλων, και οι Απόστολοι, αφού προσευχήθησαν, έδεσαν επ' αυτών τα σχήρα για να του μεταδοθεί η θεία χάρη, η αναγκαία για την επιτυχή διεξαγωγή τη Διακονία των. 7. Και το κήρυγμα του λόγου του Θεού πρόδευε και διεδίδεται, και ο αριθμό των μαθητών ει τα Ιεροσόλυμα επληθύνετο πάρα πολύ, και πλήθο πολλοί από του ιερεί των Ιουδαίων, απεδέχοντο τα τη πίστεω και υπετάσσοντο ει αυτά.